Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με ανάγνωση από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο γεροντας μου ιωσηφ ο ησυχαστή και σπηλαιώτης» του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθέητου. Η πρώτη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ στη σκίτη του Αγίου Βασιλείου. Θα αρχίσουμε όμως με την κίμηση της μοναχής Θεοδώρας. Δεν περνούν λίγες μέρες από την κίνηση του πατρός βασιλείου και έρχεται γράμμα πως η ηλικιωμένη γερόνισα Θεοδόρα από τη μονή που σύστησε ο γέρον Ιωσήφ προσβλήθηκε και αυτή η αποφηματίωση και ότι βρίσκεται στα τελευταία της. Δεν πεθαίνει, έλεγε το γράμμα, αν δεν έρθει ο γέροντας. Όχι Παναγία μου, Θεέ μου, πώ να πάω πάλι έξω «Το πρόβλημα του γέροντα. Δεν φοβόταν τη θυματίωση... ...αλλά δεν ήθελε να βγει από το περιβόλιο της Παναγίας μας. Παίρνει λοιπόν την βάρκα... ...την βγάζει έξω με τα πρωτόγονα μέσα που είχαν... ...και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ρωτάει απ' έξω από το σπίτι... «Τι κάνει η Θεοδώρα. ζει, είναι εντάξει» Η τη Γερόντισσα μύριζε πολύ... ...γιατί σάπιζε ζωντανή από την ασθένεια... Αλλά μόλι είδε τον Γέροντα, αναστήθηκε και του λέει: Έλα, Γέροντα, δεν πεθαίνω αν δεν έλθει εσύ. Μη φοβάσαι, Θεοδώρα. Κάθισε δίπλα τη και τη έλεγε παρηγορητικά λόγια. Γέροντα, δεν μπορώ. Έχω πολύ στενοχώρια. Θεοδώρα, λίγη υπομονή και θα τελειώσει. Θα σου δώσει ο Θεό. Στεφάνια, γέροντα γέμισε όλο το δωμάτιο στεφάνια, ας είναι και ένα που να μην το έχω. Όχι Θεοδώρα μου, θα το πάρεις. Υπομονή Θεοδώρα μου, υπομονή. Απόλυσσον με γέροντα, μη με κρατάς άλλο, απόλυσσον με. Τέτοια πίστη είχε. Πίστευε απόλυτα, πως ο γέροντάς της είχε εξουσία ζωής και θανάτου πάνω της. Της έδωσαν κάτι να φάει. Το μάσισε λίγο και μετά το έδωσε στον γέροντα. Ο γέροντας το πήρε, το έφαγε άφοβα και είπε «Αχ Παναγία μου, πάμπολα να έρθουν τα μικρόβια». Αλλά κανένα δεν πήγαινε σε αυτόν. Έτρεφε την ελπίδα ότι θα κολλήσει και αυτός αλλά όπως έλεγε αργότερα ο θάνατος έφυγε πηγαίνουν τους φοβουμένους αυτών. Έτσι όπως καθόταν την άλλη μέρα η γερόνισα Θεοδόρα ήταν και η αδελφή Ευπραξία που την υπηρετούσε και εκείνη από τη μικρασία και κάτι της είπε στα Τούρκικα. Την φωνάζει ο γέροντα κοντά του και την ρωτάει τι σου είπε μου είπε ότι θα έρθουν επισκέπτες και πρέπει να ετοιμάσω τα κεράσματα. Άσε τα κεράσματα και πήγαινε και πες τον παπά να έρθει αμέσως, γιατί η Θεοδώρα θα φύγει τώρα. Ήρθε και ο παπάς και κάθονταν όλοι κοντά τη με κάτι μοναχούλες. Για μια στιγμή η άρχισε να κοιτάζει τον γέροντα, την ευπραξία και τις άλλες μοναχούλες μία-μία και αφού του κοίταξε γύρισε τα μάτια της Πήρε τρεις αναπνοές και πέταξε στα επουράνια σκηνώματα. Μετά την ταφή της γύρισε ο γέροντας πίσω στην ποθουμένη του ησυχία στο Άγιον Όρος. Ο Παπα ο Κατουνάκιότης. Στα Κατουνάκια υπήρξε μια συνοδεία με γέροντα τον Παπα που είχε δύο υποτακτικούς. Τον πατέρα Προκόπιο και τον Παπά Εφραίμ προς τους οποίους ήταν πολύ σκληρό: Άμα δεν τελείωναν οκτώ φραγίδες την ημέρα ο καθένας ψωμί δεν είχαν. Και τι φωνές και τι αδιάκριτες επιπλήξεις καμιά φορά αναστάτωνε με τις φωνές του και τα γειτονικά καλύβια. Εκεί το από τους υποτακτικούς η υπομονή η αοργησία και η πραότης. Αλλά από προσευχή και μοναχική πολιτεία ο Παπα δεν ήξερε πολλά πράγματα. Η ζωή στη συνοδεία του κυλούσε με τις τυπικές ακολουθίες και το πολύ εργόχειρο. Το ένα καλογέρι του όμως, ο Παπα ήταν πολύ αγωνιστής. Καταγόταν από το αμπελοχώρι θυβών, από πτωχούς γονείς. Ο παππούς του ήταν ιερέας. Είχε τελειώσει το γυμνάσιο, γεγονός κάπως σπάνιο για τα χρόνια εκείνα και σε ηλικία 21 ετών ήρθε να κοινοβιάσει κοντά στον Παπανικηφόρο το 1933. Ο νεαρός είχε πολύ καλή προαίρεση αλλά η έλλειψη αυθεντικού πατερικού παραδείγματος και απλανούς πνευματικού οδηγού του κόστιζε πολύ. Μάλιστα είχε και από πάνω την πίεση του εγωισμού που δεχόταν τόσα σκληρά λόγια που τους αγραμμάτους γεροντάδες του. Μοναδική του βοήθεια στον πνευματικό του αγώνα ήσαν οι βοήιοι των Αγίων και τα πατερικά συγγράμματα. Έτσι σιγά σιγά και με μεγάλο εσωτερικό αγώνα άρχισε να ξεπερνάει τα αναπόφευκτα κύματα των λογισμών που συμβαίνουν με την αλλαγή του τρόπου ζωής ομολογούσε ο ίδιος για αυτήν την περίοδο της ζωής του κοντά στον Παπανικηφόρο Ήσαν άνθρωποι απλοί το εργόχειρο, την ακολουθία τους και τίποτε περισσότερο όταν ήρθα στο Άγιον Όρος ζητούσα ένα πράγμα και εγώ δεν ήξερα το εργόχειρο το κάνει την ημέρα την νύχτα κάνει τα πνευματικά σου Αυτά δεν με γέμιζαν, δεν με ικανοποιούσαν. Ήθελα κάτι το ανώτερο, κάτι περισσότερο από αυτά. Ο γερονικηφόρος καλός ήταν, αλλά δεν μπορούσε να σε διδάξει έναν δρόμο που δεν τον πέρασε ο ίδιος γιατί δεν τον γνώριζε. Ο καιρός περνούσε και ο πατήρ Εφραίμ δεν έβρισκε έναν άνθρωπο να του πει δύο λόγια. Γι' αυτό μάλιστα έλεγε στο τέλος της ζωής του. Το να φύγει κανείς από τον κόσμο εύκολο είναι. Το να βρει όμως πνευματικό οδηγό και γέροντα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή δεν είχε κανέναν να τον καθοδηγεί στα πνευματικά αυτοσχεδίαζε. Αφού κανείς δεν του είχε διδάξει την ευχούλα τι μεθοδεύτηκε για να προσεύχεται συνεχώς. Συνδύασε κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο της καλύβα τους με διάφορες προσευχές, συνήθως τροπάρει αγίων. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να κρατά το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή και την κατάνυξη. Έτσι με τη χάρη του Θεού προόδευμε πνευματικά στην κατάνυξη ώστε έφτασε να κλαίει όποτε και όσο ήθελε. Τελικά από τη μια η ταπεινή υπακοή στον σκληρό γέροντά του και από την άλλη τα συνεχή του δάκρυα ο Θεός του έδωσε να γευθεί μια υψηλή κατάσταση μέσα στην Εκκλησία. Ενώ ο Πατήρ Προκόπιος διάβαζε το ψαλτήρι και εκείνος κατανισόταν, ξαφνικά είδε την ψυχή του να βγαίνει απέναντι στα βράχια και να συγκαλεί όλη την κτήση σε δοξολογία του Θεού. Μόλις συνήλθε ο νεαρός μοναχός, αναρωτήθηκε «Τώρα τι είναι αυτό» Ποιον να ρωτήσω, ο Παπανοικηφόρος αραιά και πού πήγαινε να λειτουργήσει στο καλυβάκι του διδασκάλου, έτσι ονόμαζε τον γέροντα Ιωσήφ, πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Κατά το 1935 πήρε μαζί του το νεαρό υποτακτικό του, τον πατέρα Εφραίμ, στη Θεία Λειτουργία. Τότε ο Πατέρας Εφραίμ ήταν μόλις 23 ετών και ο γέροντας Ιωσήφ 38. Ο πατήρ Εφραίμ ως νέος μοναχός έμενε σιωπηλός και συνεσταλμένο μπροστά στους γεροντάδες. Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία κάθισαν λίγο μαζί για να τους κεράσει και αμέσως ρωτάει ο γέροντας Ιωσήφ. «Κάνει υπακοή ο Εφραίμ» «Κάνει, κάνει γέροντα» απάντησε ο παπανικηφόρος. Ο πατήρ φρέμ ομολογούσε αργότερα «Αυτή τη στιγμή μου ήρθε να πέσω κάτω να του φιλήσω τα πόδια του γέροντος Ιωσήφ γιατί άκουσα επιτέλους έναν πνευματικό λόγο. Αισθάνθηκα ότι μέσα σε αυτόν τον γέροντα υπάρχει ζωή και χάρις, διότι με την επικρατούσα πνευματική αδιαφορία όλοι ρωτούσαν απλώς είναι έξυπνος ο νέος μοναχός, είναι δουλευταράς, παίρνει από εργόχειρο; Με μια ματιά κατάλαβε ο γέροντας ότι ο πατήρ Εφρέμ ήταν πνευματικός άνθρωπος και έλεγε μέσα του «Κρίμα, αυτό το παιδί είναι ένα διψασμένο ελάφι και ο γέροντάς του δεν έχει νερό να του δώσει». Τον λυπήθηκε ο γέροντας, αλλά ταυτόχρονα δεν είχε πώς να τον βοηθήσει. Δεν μπορούσε να ανακατευθεί σ' άλλη αδελφότητα. Το 1936 ο γέροντας Νικηφόρος απεφάσισε να χειροτονήσει τον πατέρα Εφραίμ Διάκονο για να τον έχει βοηθώ στις ιεροπραξίες του. Έτσι όταν το καλοκαίρι κατέβηκε στην Θήβα, καθώς συνήθιζε, πήρε μαζί του και τον νεαρό υποτακτικό του, που τον χειροτώνησε διάκονο και σε λίγες ημέρες και πρεσβύτερο παρά το μικρόν της ηλικίας του. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ άρπαξε την ευκαιρία και παρακάλεσε τον Παπανικηφόρο να του στείλει τον νεαρό παπά του για να του κάνει καμιά λειτουργία. Ο Παπανικηφόρος πρόθυμα συμφώνησε και εντός λίγων ημερών ο νέος ιερομόναχος κίνησε μόνος του για να λειτουργήσει στον Τίμιο Πρόδρομο, στο καλυβάκι του διδασκάλου. Μετά την Θεία Λειτουργία, ο Παπα ζήτησε να συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον Γέροντα και τελικά συμφώνησαν να συναντηθούν τα μεσάνυχτα κάποιο βράδυ. Η αλήθεια είναι πως ο Παπα είχε τόσο απογοητευθεί από τη γενική αδιαφορία που δεν περίμενε και πολλά πράγματα από τον γέροντα Ιωσήφ, περισσότερο από περιέργεια ξεκίνησε. Μάλιστα ο ίδιος έλεγε κατόπιν, «Αφού σχεδόν με περιέργεια συνάντησα τον γέρο Ιωσήφ, δεν φανταζόμουν ότι θα ενωθώ μαζί του, θα συνεχίσω την δική του παράδοση και θα γεφθώ αυτά που διαβάζουμε στους πατέρε. Πάντω παρά τη δυσπιστία του, Τόση ήταν η δίψα του να ακούσει επιτέλους έναν πνευματικό λόγο που ανέβηκε πέντε ώρες νωρίτερα. Και αφού έφτασε τόσο νωρίς κάθισε σε ένα πεζουλάκι έξω από την καλύβα του γέροντος περιμένοντας να τελειώσει την προσευχή του. Κοιτούσε προς τις αλικές προς τη θάλασσα και απολάμβανε τη θέα της άγριας νυχτερινή φύσεως. Και ενώ προσευχόταν εκεί τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι χωρίς διακοπή για πέντε ολόκληρες ώρες. μεταξύ και ο γέροντας Ιωσήφ είχε μία δυσκολία στο να μιλήσει με τον παπά Εφραίμ, διότι και ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά την επικρατούσα διαφορία γύρω του. Αλλά αφού τον είχε ήδη προσκαλέσει έστειλε τον πατέρα Αθανάσιο και τον φώναξε. Λέγει λοιπόν στενοχωρημένος ο παπά Εφραίμ στον γέροντα Βλέπω πως όλοι οι μοναχοί ασχολούνται μόνο με τα εργόχειρα και δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο να πει το λογισμό σου και να ακούσεις έναν πνευματικό λόγο. Επιτέλους, καλογερικοί είναι αυτοί που ζούμε εμείς. Δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και από πάνω εξευτελιστικές ταπεινώσεις και να μην ακούσει ένα λόγο γλυκό. Πού είναι η αρετή Πού είναι η αγάπη, πού η προσευχή. Παιδί μου, πρόσεξε. Αυτό είναι ο γέροντάς σου. Αυτόν σου φανέρωσε ο Θεό. Ούτε να φύγεις μπορείς, τι και να τον κατακρίνεις. Μα είναι συμπεριφορά γέροντος αυτή. Γιατί να μην φύγω να βρω άλλον γέροντα με περισσότερη πνευματικότητα. Άκουσε παιδί μου, το ξέρεις, ότι υποσχέθηκες να αρνηθείς τον κόσμο και από την άλλη τιμές και κολακίες ζητάς. Ε, λοιπόν, έπεσες έξω. Αν θέλεις να είσαι δούλος του Χριστού, οφίλης να δεχθείς και εσύ όλα αυτά που υπέμεινε για χάρη μας, δηλαδή καταφρονήσεις, ύβρις, εξευτελισμούς, ακόμα και φτίσιμο και ξύλο. Αν υπομείνεις όλα αυτά, τότε σηκώνει και εσύ έναν μικρό σταυρό και ακολουθείς τον Χριστό. Με ανέσεις και ψευδοτιμές και ευγένειες, σωτηρία και προκοπή δεν γίνεται. Αυτά και άλλα πολλά η διψασμένη εκείνη η ψυχή τα ρούφηξε μονομιας όπως το σφουγγάρι. Τότε του φανέρωσε ο Παπαεφρέμ τρεις περιπτώσεις υψηλής πνευματικής καταστάσεως που είχε και ανέφερε πως και μόλις τώρα έκλαιγε πέντε ώρες. Μόλις τελείωσε, τον αγκάλιασε ο γέροντας λέγοντάς του «Αποφαντικά». «Βρε παιδί μου, εσύ είσαι για μένα και εγώ για σένα». Και από τότε άρχισε μία στενή πνευματική σχέση. Από τη στιγμή εκείνη ο γέροντας Ιωσήφ ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση του παπα και του είπε διάφορα γύρω από την υπακοή, την σιωπή, την αυτομεμψία, τις καλές μνήμες θανάτου, κρίσεως, παραδείσου και κολάσεως και την προσευχή. Τον δίδαξε να λέει συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και να προσέχει τους λογισμούς Του το έδωσε και ένα πρόγραμμα νυκτερινής προσευχής, τον κανόνα του. Ω πρώτη αρχή του είπε να λέει για μια ώρα την ευχή και πρόσθεσε. Να το πεις το το γεροντά σου για να μην θεωρηθεί δικό σου θέλημα. Ο παπανικηφόρος δεν έφερε καμιά αντίρρηση για το πρόγραμμα του υποτακτικού του, διότι από την μία αναγνώριζε την αγιότητα του γέροντος Ιωσήφ τον οποίο και διδάσκαλο ονόμαζε, και από την άλλη είχε μία πολύ μεγάλη αρετή, το ανεπίφθονο, δηλαδή δεν φθονούσε. Έτσι από εκείνη την ημέρα αναστήθηκε η ψυχή του Παπα και έκτοτε τυπικά είχε γέροντα τον Παπα Νικηφόρο, αλλά ουσιαστικά γέροντάς του ήταν ο γέροντας Ιωσήφ. Όταν ξαναπήγε στον γέροντα για να λειτουργήσει, αυτό τον ρώτησε αν έκανε τον κανόνα του και ο Παπαεφραίμ του απάντησε. Γέροντα, με αυτήν την ευχή τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα από τα μάτια μου και καίει μια φωτιά την καρδιά μου για τον Χριστό. Τότε ο Γέροντας αύξησε τον κανόνα του και άρχισε να το ερμηνεύει περί πράξεως και θεωρίας και για τους καρπούς της νυπτικής εργασίας. Και έτσι με την συνεχή παρακολούθηση του Γέροντος και τη δική του αφοσίωση στον αγώνα, σε δυο-τρεις μήνες έγινε όλος πυρ από ζήλο και χάρη. Τότε ο Παπα αντελήφθη εξ πύρας την αξία και την χάρη της υπακοής. Στην αρχή στον Άγιο Βασίλειο ο Παπα Εφραίμ πήγαινε μία φορά την εβδομάδα. Σιγά σιγά όμως, όσο περισσότερο ενωνόταν πνευματικά με τον Γέροντα, Τόσο συχνότερα πήγαινε ακόμα και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ο Παπανοικηφόρος έστελνε με την καρδιά του τον υποτακτικό του στον διδάσκαλο να του λειτουργεί, αφού έβλεπε ότι με την καθοδήγησή του γινόταν όλο και περισσότερο πρόθυμος στην υπακοή και στο εργόχειρο. Έλεγε ο Παπαεφρέμ για αυτήν την περίοδο, στο τέλος της ζωής του. «Εξομολογούμε» ότι είχα μεγάλο πόλεμο φυγή από τον Παπανικηφόρο, άρα με τις συμβουλές και τις ευχές του γέροντος Ιωσήφ έκανα υπομονή μέχρι το τέλος. Δεν μετανόησα γι' αυτό, γιατί η χάρις μου έδειξε μετά από 40 χρόνια ότι έκανα το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Πάντως ο Παπά Εφραίμ δόθηκε ολόψυχα στην υπακοή και στην αγάπη προς τον γέροντα Ιωσήφ. Έλεγε αργότερα κάτι που το ομολογούσαμε όλοι μας. Δεν αγάπησα και δεν φοβήθηκα τόσο πολύ κανέναν άλλον άνθρωπο στον κόσμο όσο τον γέροντα Ιωσήφ. Εξομολογεί το λεπτομερό τους λογισμούς του και την πνευματική του κατάσταση και με τα χαρά δεχόταν τις συμβουλές του. Θαυμάζοντα την διορατικότητά του έλεγε «Ο γέροντας βλέπει μέσα μου όλον τον εαυτό μου». Λένει οι Άγιοι Πατέρες πως τίποτα δεν αυξάνει τις θείες δορές όσο η ευχαριστία με την ευγνωμοσύνη. Και ο Παππά πρόσφερε και τα δύο αύθωνα και στον Θεό αλλά και στον γέροντα Ιωσήφ. Όποτε παρουσιαζόταν ευκαιρία, ο Παππά προσέφερε τον κόπο του ευγνώμονα. Βοηθούσε σε πολλές ηλικές ανάγκες της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπακοή του στον γέροντα Νικηφόρο. Μια φορά, στην αρχή, που ανέβηκε ο Παπαεφρέμ στον Άγιο Βασίλειο για να επισκεφθεί τον γέροντα, τον βρήκε σε κατάσταση εκστατικής προσευχής. Ο γέροντας αγκάλιασε το κεφάλι του, το ακούμπησε πάνω στο στήθος του και συνέχισε να προσεύχεται χωρίς να πει λέξη. Έτσι συνήθιζε να μας προσεύχεται. Ψιθύρισε ο παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης για να συμμετέχει και αυτός στην χάρη. Γέροντα, τα κολούρια θα τα φας μόνος σου. Μετά από λίγο ο γέροντας συνήλθε και με γλυκό αναστεναγμό είπε «Παιδί μου, δεν έχεις μόνο καθαρότητα ψυχής, αλλά έχεις και ολοκληρωμένη αγνότητα. Αυτή ήταν η πληροφορία της προσευχής του. Άλλη φορά ο Γέρονας έβαλε το χέρι του στο κεφάλι του Παπά Εφραίμ και το έκανε προσευχή. Ξαφνικά σταμάτησε, δεν μπορούσε να συνεχίσει, διότι πλημμύρισε από χάρη και του είπε κατόπιν: Έκανα προσευχή για σένα και εγώ έλαβα προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι ο γέροντας Ιωσήφ πλημμύρισε από Θεία Χάρη και πληροφορήθηκε ότι αυτό που ζητούσε για τον Παπα Εφρέμ τον Κατουνακιώτη στην προσευχή του θα το εκπλήρωνε ο Θεός. Ποικιλοτρόπως καθοδηγούσε ο γέροντας Ιωσήφ τον Παπα Εφραίμ. Του τόνιζε ιδιαίτερο την σημασία του πρώτου ζήλου και του έλεγε πως αν ο μοναχός δεν καταφέρει να τον αυξήσει πρέπει οπωσδήποτε να αγωνίζεται να μην τον μειώσει ο μοναχό του δίδασκε που θέλει να προκόψει πρέπει καθημερινά να κάνει ταμείο όπως ο έμπορος στο τέλος κάθε ημέρας και να βλέπει πόσα κέρδισε και πόσα έχασε κάθε βράδυ οφείλει να επισκοπεί την διαγωγή του να βλέπει που προόδευσε και πού σκόνταψε και να βάζει νέα αρχή μετανοίας και διορθώσεως. Ακόμα του εφιστούσε να προσέχει τον ζήλο του, διότι η μείωσή του προκαλεί ακιδεία που συντρίβει τον μοναχό. Γι' αυτό και του συνιστούσε κατά καιρού να διαβάζει την ακολουθία του μεγάλου σχήματος. Έτσι του υπενθύμιζε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Θεό και τις υποχρεώσεις του. Την μεγαλύτερη όμως ωφέλεια στον Παπά Εφραίμ προκαλούσε η ίδια μορφή του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ και το παράδειγμα του. Κάποτε ο Παπά Εφραίμ είχε πολύ σαρκικό πόλεμο. Ξάπλωσε να κοιμηθεί, αλλά ο πόλεμος της σαρκός πολύ δυνατός. Άρχισε με ζέση να λέει την ευχή. Με το λίγο να αποκοιμήθηκε και τότε βλέπει το εξής όραμα. Απέναντι στην εξώπορτα ήταν ένας δαίμονας όπως τον περιγράφουν οι πατέρες με κέρατα, μαύρα φτερά και κάγχαζε. Δεν μπορούσε όμως να πλησιάσει στο κελί του και να μπει μέσα. Ξύπνησε και το διηγήθηκε κατόπιν στον γέροντα. «Βλέπεις παιδί μου» του λέει ότι με την ευχή τον κρατάς στην εξώπορτα και δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Ο παπά Εφραίμ, Έλεγε στον γέροντα σαν αληθινός υποτακτικός όλους τους λογισμούς του και δεν απέκρυπτε τίποτε. Και έτσι, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, απέκτησε ποταμούς δακρύων. Γι' αυτό και του ομολογούσε. «Γέροντα, πολλά δάκρυα». Και αυτός του απαντούσε. «Καλά είναι τα δάκρυα. Καθαρίζουν την ψυχή. Τώρα σκάβεις και ανοίγεις δρόμο» για να περάσει το όχημα θεία χάρη Χάριτος Εσύ έτσι θα βρεις την χάρη με τα δάκρυα Άλλος δρόμος είναι η νοερά προσευχή που είναι ανωτέρα από τα δάκρυα και αν κατά την νοερά προσευχή έρθουν δάκρυα άφησε τα δάκρυα και κράτα την ευχή στην καρδιά Τα δάκρυα ελαττώνουν την νοερά προσευχή η νοερά προσευχή κάνει τον άνθρωπο να βλέπει την χάρη περισσότερο από τα δάκρυα. Ο γέροντας Ιωσήφ, μεταξύ των άλλων που δίδασκε τον νεαρό ιερομόναχο, ήταν και το εξής. Όση ευλάβεια και πίστη και υπακοή έχεις στον γέροντά σου, τόση και περισσότερη χάρη λαμβάνεις. Να το επαναλάβουμε. Όση ευλάβεια και πίστη και υπακοή έχεις στον γέροντά σου, τόση και περισσότερη χάρη λαμβάνεις. Και ο λόγος του γέροντος Ιωσήφ επαληθεύθηκε από την ακόλουθη πνευματική κατάσταση όπως την διηγήθηκε ο παπά Εφραίμ. Αφού σηκώθηκα από τον ύπνον, πλήθηκα και όρθιος έκανα τα συνηθισμένα κομποσχύνια, Έμπροσθεν του παραθύρου που βλέπει προς την θάλασσα. Όταν έκανα αρκετά κομβοσχήνια, ξαφνικά βλέπω τρία λαμπερά πρόσωπα να έρχονται κατ' επάνω μου, γέμισε φως το δωμάτιόν μου, ευωδία, ανέκφραστος. Η πνευματική μου αίσθηση με πληροφορούσε ότι ήταν ο Χριστός συνοδευόμενος από δύο αγγέλους. Έπεσα κάτω και αγκάλιασε η ψυχή μου τα πόδια του Χριστού. Αισθανόμουν τέτοια χαρά και αγαλίασιν, τέτοια ουράνια κατάσταση είχα που δεν περιγράφεται και διηγούμενος αυτά ήρχισε να κλαίει ο Παπά Η στην κατάσταση αυτήν της μακαριότητος έμεινα αρκετή ώρα, που ο λίγων υποχωρούσε. Ξαφνικά γέμισε το δωμάτιο από δαίμονες και με περικύκλωσαν. Τρομοκρατήθηκα. Παρέλυσα από τον φόβο μου. Του ένιωθα πλησίων μου και γέμισα από ανατριχίλα και φόβων απερίγραπτων. Με την προσευχήν ολίγων κατολίγων έφυγαν. Ενώ έτρεμα ακόμη από τον φόβο μου, σηκώθηκα, πήρα το φαναράκι μου και πήγα στον γέροντα Ιωσήφ. Όταν έφτασα είπα στον πατέρα Αθανάσιο ειδοποίησε τον γέροντα ότι θέλω επιγόντω να τον συναντήσω. Με δέχτηκε αμέσως αν και ήταν ακατάλληλη η ώρα. Μόλις κάθισα με ρωτάει τι έχεις. Περίμενε γέροντα λίγο να συνέλθω και θα σου πω. Από τον φόβο δεν μπορούσα να μιλήσω. Όταν συνήλθα του διηγήθηκα για την παρουσία των τριών προσώπων και την δαιμονική κατάσταση κατόπιν. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ σηκώθηκε, με αγκάλιασε και καταχαρούμενος μου είπε «Αυτό, παιδί μου, είναι το πρώτο καλή. Αυτή είναι η χάρης. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι με τα δάκρυα τρόποντινά σκάβεις για να περάσει το όχημά της, της χάριτος; χάρητος. Τώρα πέρασε». Από τώρα και στο το εξής, θα έχεις αποκαλύψεις από τον Θεό, θα σε πληροφορεί ο Θεός και θα βλέπεις διαφορετικά. Η Θεία χάρη θα μορφοποιείται σε εικόνες και σχήματα και θα σε βοηθεί. Άλλη πνευματική αμφίεση, άλλοι ορίζοντες, άλλη πνευματική τροφή και άλλη προσευχή με θεωρία σε περιμένουν. Και γι' αυτό ήλθαν και οι δαίμονες κατόπιν διότι αντιλήφθηκαν την κατάσταση της χάριτος που είχες και ευθονούσαν. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε την σημερινή μας εκπομπή, μάλλον θα την τελειώσουμε, διότι το ανάγνωσμα περί του γέροντος Εφραίμ του Κατωνακιότου συνεχίζεται ακόμη επί πολύ